Επίσης. Υπέρ των ευσεβαισθαντων και θεοφυλακτων βασιλέων ημών Κωνσταντίνου και Άννης Μαρίες του ευσεβαισθατου διαδόχου αυτών Παύλου της ευσεβαισθαντής βασιλίσης Μητρό Φρυδερικής πάσης της βασιλικής οικογένεια του ευσεβούς ημών έθνους και του Στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Βοήθειά μας που λένε, κάθε χρόνο ξεκινάμε έτσι, με εμβατήριο και με αγιασμό, διότι έτσι πρέπει να συμβαίνει, καλώ σα βρήκαμε. Έγινε και ο Αποστόλη εδώ Α, για λίγο. Παπα. Πα, πα, μέχρι να μας πάει έκανε, στο τόπο. Σύγχρηστο μα έκανε αυτό. Ο Παπα με του βασιλικού που μα έρανε. Μνημόνευσε του βασιλεί. Μνημόνευσε, αλλά μα έκανε μα πλήν. Τη μητρό που είπε, τη μητέρα εκεί, την Φιδερίκη. Ό,τι καλύτερο έχει βγάλει. Ο τόπο. Καλώ σα βρήκαμε, καλώ μα βρήκατε. Γεια Καλά να πάνε τα πράγματα. Ήρθαμε να γίνει και ο Αποστόλη για να πει τι κάνει. Με δυκιά. τη λάγνα τη φωνή. Και αλλού. Τη δικιά μου. Θα κάνω φέτο μια λάγνα φωνή, ξέχασα να σου πω. Οποία... Πιάνει, πιάνει στον κόσμο, πιάνει στον κόσμο. <laughs> σε σχέση και σε αντίθεση ελπιέσουμε. με άλλοι που δεν πιάνει στον κόσμο. Όλες πιάνουν, εντάξει. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και του χρόνου τέτοια μέρα να έχουν έφτα πάνω κάτω να μην είναι τίποτα όρθιο. Κάθε χρόνο το ίδιο θα λέμε. Ναι, Α. μέχρι να γίνει. Δεν, δεν γίνεται. Ο καθένα σας ορίζει τι είναι όρθιο και τι είναι πάνω και τι κάτω, οπότε να μπορούμε να συναντηθούμε στην πορεία. Ναι. Μα μάλιστα η γλώσσα μας. Εντάξει. Εγκαιρία. Ας το πάρουμε από όφαση δεν θα γίνει να κάνουμε άλλα πράγματα. Όχι. Άλλες δουλειές, γιατί το έχουμε ένα άγχος. Ό,τι κάνουμε το, κάνουμε το κάνουμε προοπτική αυτή. <σχε> και δεν γίνεται τίποτα. Α Ας πειράξεις. το βγάλουμε από άγχος και τις ενοχές. Ο, δεν έχουμε άγχος. Έχουμε Ούτε ενοχές. ενοχές. Ούτε ενοχές. Έχω, πρέπει να γίνει κάτι. Κάτι θα γίνει. Όλοι το λένε. Δεν μπορεί να είμαστε εκτό. Περιμένουμε να όλοι να γίνει κάτι. Να, να βγει ο Τσίπρας, παιδί μου, ξέρω εγώ κάτι. Ότι θα βγει ο Τσίπρας, μ' αρέσει που το λες έτσι. <laughs> ότι θα γίνει κάτι να βγει ο Τσίπρας. Δεν ξέρω. Να, βγει. Να, βγει να βγει ο Τσίπρας. Γιατί να μην βγει. Ναι. Τόση έχουν γίνει. Τόση έχουν βγει. Να μην γίνει και ο Αλέξης. Ναι. Ε, ε, εδώ είμαστε, μας ξέρετε, όπως κάθε μέρα, ξεκινάμε από σήμερα, όλος ο Real ξεκίνησε. Από το πρωί, ε, ο Χουδαλάκης ε, ε, με, το με το Λεονάρδο. τη Λεονάρδο. Ο τράγκα μετά, ο Χατζη Νικολάου μετά, η Κάτια μετά, εμείς, η Μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος σε λίγο. Το απόγευμα είναι όπως ήταν όλα γνωστά, το βράδυ είναι ο κουφόπουλο, ήρθε από το ΣΚΑΙ εδώ, έχει έρθει εδώ και καμιά δεκαπενταριά μέρε νομίζω, διότι ναι, ναι, τις εβδομάδε ναι, έχει μπει στο κλίμα και πιο βράδυ μετά, τα ξημερώματα, είναι ο βήθεις πάλι από το ΣΚΑΙ, το ανεμολόγιο. Μεταφέρθηκε και αυτό στα βόρεια προάστια. Πάει, χαλάσαμε. Πολλέ μαζευτήκαμε. Πολλέ μαζευτήκαμε. Να ξεμαλιαστούμε, Υπήρχανε Υπήρχαν πολλέ, ήρθαμε κι εμείς Υπήρχαν πάρα πολλέ. Με τη βοήθεια του Θεού, λοιπόν, να πάνε όλα καλά. Δύναμη και κουράγιο. Να φύγω εγώ κάπου εδώ. Θα να φύγεις πάω για να πάω. Έχει να μα πει κάτι άλλο. Έχω να πω κάτι: έχω να πω κάτι ναι. ότι το ελληνοφρένια, το site, το γνωστό αυτό που, που τα, ήταν. που <laughs> ήταν.net, που μετά γίνει fm.gr, λοιπόν άλλαξε πάλι. <laughs> Οριστικά όμω θα μείνει σε αυτό. Και είναι ελληνοφρένια.net.gr. Τελική διεύθυνση: ελληνοφρένια.net, μία λέξη. Είναι οριστικό. Θα του πει κάτι, Αυτό που δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα και κάθε τρει μέρε παίρνουμε. Αυτό είναι αυτό και το site. Ωραία. Εναρμονίζεται πλήρω. Ναι ναι, ναι, ναι, με την επικαιρότητα και λοιπόν, με του ηγέτε. Οπότε φεύγω τώρα. Καλέστε μα το 211-200-8200 από εδώ και πέρα που βρίσκεται και είμαι εκεί. Για. Γεια. Γεια σα, Αποστόλη μου. Θα τα πούμε εμεί, γιατί έχουμε εδώ να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που συνέβησαν το καλοκαίρι. Πάντα κάνουμε μία σούμα. Μερικά πράγματα βέβαια δεν περιμέναμε το καλοκαίρι να τα μάθουμε. Τα ξέραμε από πριν. Θα ακούσετε τώρα και θα καταλάβατε. μου να μην το Έχει κάποιο λόγο, Έχει κάποιο λόγο, Γιατί για μου να μην πάρω το γενόσιμο; Έχεις Έχει κάποιο λόγο, If I was young, it didn't stop you Χωρί φάρμακα τον αφήσανε, απευθύνεται το ίδιο, είναι ο αρμόδιο υπουργό. δεν τον έχετε ξεχάσει, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να ξεχάσει κανείς τη φωνή του άδωνη, ζητάει από τον γιατρό να πάρει το γενώσιμο, δείχνει το δρόμο, δεν θέλει το άλλο, το πατενταρισμένο όπως το λένε, θέλει το γενώσιμο, εν πάση περιπτώσει ζητάει φάρμακο, ζητάει φάρμακο να το δώσει κάποιο, γιατί στο πόστο που είναι τον θέλουμε υγιή, ακμαίο, ώστε να ολοκληρώσει αυτό. Την καταστροφή στο συγκεκριμένο τομέα, όπω έχει ολοκληρωθεί ή πηγαίνει να ολοκληρωθεί η καταστροφή και σε άλλου τομεί, πάντα για το καλό του ελληνικού λαού, επειδή το μνημόνιο το λέει, επειδή η ανάγκη δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το επιβάλλουν ο τουρνάρα από το βήμα τη Βουλή, πιο σίγουρο και πιο ειλικρινής, άλλωστε δεν είναι και πολιτικό, δεν έχει δεσμεύσει. Εμεί θα προσπαθήσουμε με την τεχνογνωσία που έχουμε και με όση βοήθεια μπορούμε να έχουμε να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο στη χώρα αυτή. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο στη χώρα αυτή. Και επίση μην ξεχνάμε και τη ρίση του Λένιν, η πρόθυμη Λήφη, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Όντω, υπάρχουν και αυτοί μην ψάχνετε τους ξέρετε τους βλέπετε ένα απλό ζάπιν κάθε μέρα από το πρωί μέχρι η αργά το βράδυ θα σας τους δείξει πολλούς τους έχετε ψηφίσει τους πρόθυμους ηλίθιους και πω νιώθω νομίζω πολλοί από τον ελληνικό λαό ίσως να εντάσσονται μόνοι του, χωρίς να το ξέρουν ή το πιο αστείο είναι να το ξέρουν και να το γνωρίζουν στη συγκεκριμένη κατηγορία που είπε ο ότι ο Λένιν έχει Προβλέψει πάρα πολλά χρόνια πριν. Ο κύριο Τουρνάρα δεν είπε μόνο αυτό, γιατί έχει μια έτσι διάθεση ειλικρίνεια και την είχε την προηγούμενη εβδομάδα. Τα είπα αυτά στη Βουλή. Μίλησε και χαρακτήρισε και αναφέρθηκε. Μα αναφέρθηκε για την ακρίβεια. Σε αυτού που ζητάνε και θέλουν το καλό τη χώρα. Όλοι οι σπεκουλαδόροι του κόσμου, σαφώ θέλουν να σωθούμε. Όλοι αυτοί που σορτάρουν το ευρώ και τα ομόλογα των χωρών του ευρώ. Υγιεί δυνάμει όλου του κόσμου, σαφώ θέλουν να σωθούμε. Τα του κόσμου. Σαφώ θέλουν να σωθούμε. Η πρόθυμιλή γιατί υπάρχουν και αυτοί. Σαφώ θέλω να σωθούμε. Τα καλάτε παραμβουλιά. Όλοι οι σπεκουλαδόροι του κόσμου, σαφώ πρέπει να αναστοθούμε. Όλο ο καλό ο κόσμο, μεταξύ αυτών και οι σπεκουλαδόροι όλου του κόσμου, στουρνάρω τα λέει, κάτι παραπάνω θα ξέρει, θαυμάζει το Σόιμπλεμ, φαντάζομαι και του υπόλοιπου. Είναι μια ωραία παρέα όλη αυτή που κουμαντάρει το πλανήτη με πολύ καλά αποτελέσματα για του ίδιου και όχι για τον πλανήτη. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια, την οποία μάλλον δεν θα την αντιμετωπίσουμε και φέτο, από ό,τι φαίνεται, χωρί ποτέ κανεί να ξέρει. Ο μήνα έχει δύο. Σεπτέμβριο του 2000. 13, σύμφωνα με δηλώσει του Πρωθυπουργού, όχι όμω με τη φωνή του, αυτό είναι μια μεγάλη δυστυχία για εμά. Το είχε πει ότι από Σεπτέμβριο απογειώνεται η χώρα, απογειώνεται. Ε, νομίζω ότι το νιώθουμε όλοι, τώρα που έχουμε γυρίσει από διακοπέ, από τα γραμματοκιβώτια φάνηκε αυτή η απογείωση. Του καθενό, το γραμματοκιβώτιο, τα νεύρα, οι τρίχε, τα μαλλιά, τα λόγια, όλα τα μπινελίκια, όλα τα υπόλοιπα. Είναι σε μια διαδικασία απογείωση, κυρίω συνολικά η χώρα και η οικονομία αν και υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι δεν πιστεύουν αυτά που λέει ο πρωθυπουργός. Όταν ένα καράβι είναι στα 10 μποφόρπ, δεν έχω εγώ τον ΣΥΡΖΑ να μου λέει θέλω αυτή την καμπίνα, να λέει ο Δημάρ εγώ θέλω την άλλη καμπίνα. Αυτά δεν γίνονται. Λέω, καράβι... Το καράβι παραβουλιάξει. <συνλίξη> <συνλίξη> Το καράβι παραβουλιάξει. Μμμμμ, mm, πολύ ευχαριστώ αυτό. <συνλίξη> Επίση πληρώνουμε μόνο ετοχή. Λυπάμαι που το λέω αλλά έτσι είναι. Το καράβι πάει να βουλιάξει. Βεβαίω ένα καράβι δεν μπορεί να απογειωθεί παρά μόνο στην τραγότη του, του Νταάρα που ήταν σε κάτι βουνά. Λεπτομέρειε συνολικά. Ο Στουνάρα βλέπει. Ο Στουνάρα, ο διακυμάτο βλέπει το καράβι βουλιάζει, το λέει κιόλα. Είναι και κυβερνητικό βουλευή, φαντάζομαι έχει μερίδιο στο βούλευμα διότι έχει ψηφίσει τόσε φορέ, τόσα μνημόνια, τόσε διατάξει, τόσα μεσοπρόθεσμα, τόσε πράξη νομοθετικού περιεχομένου είκοσι νομίζω από πέρυσι, 21 κάπου εκεί παίζει οπότε έχει ένα πολύ μεγάλο και ωραίο μερίδιο σε αυτό το βούλιαγμα που τόσο έχουμε αγαπήσει όλοι μαζί. Ο Δέος Τρουνάρας έκανε αυτή την παραδοχή για το ποιοι ακριβώς πληρώνουν σε αυτόν τον τόπο και επειδή ήταν η τρίτη αλήθεια μεγάλη που ακούσαμε από την ώρα που έχουμε ξεκινήσει, καλό είναι να την επαναλάβουμε. Και επίση πληρώνε μόνο η φτωχή. Λυπάμαι που το λέω αλλά έτσι είναι. Μπράβο! που σέρετε, ποτέ δεν το έχω κρύψει Εγενήθειν δεξιός Εγενήθειν δεξιός Διαπάσαν και διαπάσαν μαλακίαν Εγενήθειν δεξιός το μευτήριο εκεί έγραφε κιόλας μπροστά στο τηλεκανίτσα εκεί που βάζουν τα μωρά πως λέγεται, ε, δεξιός μετά του δώσαν το ονομάδωνις ε, για να κάνει καλύτερη καριέρα και να τον ξέρουμε όλοι, γιατί οι δεξιοί υπάρχουν πάρα πολλοί, αλλά άδονη μόνο ένα, όπω γνωρίζουμε. Μέσα στο καλοκαίρι έγιναν διάφορα, δεν χρειάζεται, δεν θα κάνουμε επανάληψη, ό,τι πήρατε χαμπάρι πήρατε, ό,τι καταλάβατε, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μπροστά και θα τα συζητήσουμε, αλλά αυτό που φάνηκε αυτό το καλοκαίρι είναι ο πνευματικό κόσμο τη χώρα και πώ στάθηκε στο πλευρό των αγωνιζόμενων ή πληττόμενων, μάλλον αγωνιζόμενοι δεν είναι, πληττόμενων Ελλήνων, Πολιτών. Ε, κυρία Λένα Διβάνη, με αφορμή τον 19χρονο Θανάση που βρήκε τον τραγικό θάνατο από το Τρόλεϊ. Πάλι κάτι με το Χωμενίδη που μπήκε εκεί στα Δουσού στι επιτροπέ τη ΕΡΤ. Αυτοί οι καλλιτέχνε που πάντα θέλουν και έναν κρατικό ρόλο ή ένα κρατικό ταμείο, εν περιπτώσει, πάντα μα γοήτευαν. Άλλωστε είναι και πνευματικοί άνθρωποι. Αν δει κανεί το έργο του, αν κάτι καταλαβαίνει, είναι ότι είναι άρτιο πνευματικό έργο. Βιβλία άψογα, τα διαβάζει ευχάριστα. Δουλεμένοι. Βασανισμένοι από τη ζωή και βγάζουν και καταθέτουν διάφορα στα βιβλία του. Υπήρχανε και άλλοι πάντα ισότητριαντα φίλου. Ο Πέτρο Τατσόπουλο είναι και βουλευτή, έτσι κι αλλιώ δεν έχει νόημα. Ο Θανάη Χειμωνά αναφέρουμε σε νέου συγγραφεί που είναι στην Κεντρική Επιτροπή ε, του Πασόκ και υπεύθυνο πολιτιστικών. Και ο κύριο Μαραγδεί, το έργο του οποίου το κινηματογραφικό όλοι το θαυμάζουν είναι πάρα πολύ ωραίε ταινίε. Το γλυκανάλατο στην απογείωσή του. Και μια σειρά άλλων καλλιτεχνών, ο καθένα από το μετερίζει του. Διδάσκει πώ πρέπει να είναι πραγματικά ο πνευματικό κόσμο τη χώρα. Να είναι κατά και απέναντι στην εξουσία και πάντα με τα δίκαια, με τα δίκαια ζητήματα, αιτήματα, προσπάθειε του λαού. Τα τελευταία τρία χρόνια είναι τόσο καθαρά τα πράγματα που είσαι ή από εδώ ή από εκεί δεν έχει μεσοβέζει. Καθοί διάλεξαν να είναι από εκεί, το κάνουν και με χοντρό, χοντροκομμένο τρόπο. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Μαραγδί, αν δεν το είδατε, αυτό έχει μια αξία. Βρέθηκε μαζί με τον Πρωθυπουργό κάπου. Είπε τα καλά λόγια ο Πρωθυπουργό για έναν σκηνοθέτη κτλ. Και, και, και του αφιέρωσε μια μαντινάδα αμέσω μετά ω σκηνοθέτης ο κύριο Μαραγδί. Ο Πρωθυπουργό τίμησε για την ξεχωριστή συμβολή του στον πολιτισμό και τον σκηνοθέτη Γιάννη Μαραγδή, αποκαλύπτοντα μάλιστα ότι η επόμενη ταινία του θα αφορά τη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη. Αν ο Καζαντζάκη είχε έναν ήρωα, είναι μια έννοια. Εκείνο ο οποίο πάντοτε διαλέγει την ανηφόρα. Εξού και τον ονομάζει αυτόν τον ήρωα του διάφορε Διαφόρων βιβλίων του λέει είναι ο μέγας ανηφορίζων. Ένας τέτοιος μέγας ανηφορίζων στο χώρο της τέχνης της κοινοθεσίας είναι ο Γιάννης Μαραγδής, ο λίγο λίγο σηκώνει πάνω στα δικά του τα φτερά όλο και πιο ψηλά την Ελλάδα μας. Για γι' αυτό θέλω να το χειροδοτήσουμε όλοι μαζί. Ο Γιάννης Μαραγδής, αφού ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό, του αφιέρωσε μια ματινάδα. Ξαν... Ήλιο, βγήκε φωτινός στα Αμερικοί Σταλόνι και κι κέναμψες, και ήρθες νικητής και σ' αγαπάμε όλοι. Γιατί γιατρέ μου να μην πάρω το γενώσιμο, έχεις κάποιο λόγο! Ήλιος βγήκες φωτεινός στα Αμερικοί σταλόνι, κύρθες κέλαμσες, κύρθες νικητής και σ' αγαπάμε όλοι. Πώς δεν διδάσκουν οι πνευματικοί άνθρωποι της χώρας, ακούσαμε εδώ μόλις τον κύριο Σμαραγδί διδάσκει στην Εολία πώς να γλύφει την εξουσία, τον Πρωθυπουργό, οποιονδήποτε άλλο έχει μπροστά του, δημοσίως, χωρίς καν να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Στην ίδια εκδήλωση υπήρχαν και άλλοι καλλιτέχνε. οι κάμερες φύγαν αμέσω μετά και είπαν και άλλες μαντινάδες προς τον Πρωθυπουργό, ο οποίος με πολύ χαρά τις άκουγε. Σαν ήλιος βγήκε φωτινός στα μέρκις το χορτάρι και έλαμψες κύρθες νικητής κρατώντας το παπάρι. Μεριοστά. Σαν ήλιος γήκες φωτεινός στου κόσμου το μπαλκόνι κι έλαμψες κύρθες νικητής Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη Video, the radio star. Video the radio star. Σαν ήλιος γήκε φωτινός, Στην κατσαρόλα το κουρκούτι Κι έλαμψες κύρθες νικητής κρατώντας ένα χοιρινό μπούτι Video επίση μην ξεχνάμε και τη ρίση του Λένιν, οι πρόθυμοι λύφοι, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούσαμε και τι άλλε τρει μαντινάδε που υπόθηκαν τότε. Τα διαπλεκόμενα κανάλια έφυγαν, δεν κα... έκατσαν εκεί να αποτυπώσουν τη συγκίνηση τη στιγμή. Γιατί συγκινημένο ο Πρωθυπουργό τα άκουγα αυτά. Δεν είναι λίγο άνθρωποι τη τέχνη, πνευματικοί άνθρωποι να σου αφιερώνουν ε, μαντινάδε και να είναι οι μόνοι. Οι μόνοι σε αυτόν τον τόπο, ούτε καν βουλευτέ που τολμάνε και βγαίνουν και γλύφουν τόσο. Ε, ομά ε, τον πρωθυπουργό της χώρας, το έχουν κάνει και παλιότεροι στο παρελθόν με άλλους πρωθυπουργούς ξέρουμε που κατέληξαν οι πρωθυπουργοί και ξέρουμε που κατέληξαν και αυτοί οι διανοούμενοι, τι ακριβώς είναι διανόηση, η κρίση έχει, μας έχει βοηθήσει να καταλάβουμε πάρα πάρα πολλά πράγματα που το είχαμε ανάγκη, είναι η αλήθεια Εδώ πάντως Ελληνοφρένια, live ζωντανά, όπως λέμε 211-200-800 το τηλέφωνο επικοινωνίας, όποιος το έχει ξεχάσει αν σχηματίσετε τώρα τον αριθμό, θα πέστε πάνω στον Αποστόλη με τα γνωστά αποτελέσματα και επακόλουθα. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στοunto papaki realfm.gr. Και όποιο θέλει να στείλει κινητό, όποιο θέλει να στείλει μήνυμα από κινητό, γράφει real, SMS δηλαδή. Γράφει real, αφήνει ένα κενό. Το μήνυμά του και αποστολεί στο 54 100. Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο. Και μετά ο Μάριο Καγή Ψώνιο ρυθμίζει τον ήχο. Και αμέσω μετά τι διαφημίσει είμαστε εδώ. Μόνο Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Μπράβο! Λυπάται όμω να κρατήσουμε αυτό τη λύπη του, να του συμπαρασταθούμε όπω μπορούμε. Πάντα εδώ, σε εκπομπή, το έχουμε αυτό. Συμπαραστεκόμαστε στου υπουργού των τελευταίων κυρίω τριών-τρει ετών που αναγκάζονται να πάρουν τέτοια δύσκολα μέτρα που κανένα άλλο δεν έχει αναγκαστεί να πάρει τόσο δύσκολα μέτρα. Να κόβει δουλειά, ψωμί, να κλείνει μαγαζιά, συντάξει, νοσοκομεία, σχολεία. Αξιοπρέπεια από εκατομμύρια πολίτε. Αυτό δεν είναι εύκολο να το σκεφτείτε. Τέσσερι-πέντε το έχουν τολμήσει. Με πολύ καλά αποτελέσματα. Γιατί πάμε πάρα πολύ καλά. Το λέει και ο ίδιο. Το λέει και ο Σαμαρά. Το γράφουν και απ' έξω. Και μόλι τελειώσουν και οι γερμανικέ εκλογέ. Για του, για τι οποίε υπάρχουμε. Προ το παρόν. Θα το πούνε και όλοι οι υπόλοιποι. Έχουμε βγάλει και αυτό το CD με την, με τους Το αντιφασιστικό. Θα σα πούμε περισσότερα στοιχεία μετά. Πολείται ήδη. Έχει βγει έξω. Μπορείτε να το βρείτε. Θα σας κάνουμε μια αναφορά μετά που θα ακούσουμε και ένα τραγούδι έτσι να θυμηθούμε τι επειδή ρωτάτε και στο Twitter και στα υπόλοιπα social media ο πόλεμος, δεν ξέρουμε αν θα γίνει στη Συρία. Ο Ομπάμα που ήταν έτσι πρόθυμος το έχει ψιλογυρίσει ή παίρνει μια παράταση χρόνου. Έμεινε ο Κάμερον επίσης λόγω των αποτελεσμάτων στη Βρετανική Βουλή, όπως ξέρετε, το έχει ψηλοπαγό ή δεν ξέρει τι να κάνει, αυτό που είναι πρόθυμο είναι ο ολάν τη Γαλλία, πάντα οι σοσιαλιστέ είναι πρόθυμοι, και πάνω από όλου, ο Ευάγγελο Βενιζέλο, ως αντιπρόεδρο αυτή τη κυβέρνηση, ότι πιο δουλειό έχει η Ευρώπη, ήρθε και ο αντιπρόεδρο βασιλικότερο του βασιλέως και πριν από όλου είχε αποφασίσει, η μικρή Ελλάς τώρα φτωχή ταπεινωμένη και ζητιάνα, είχε αποφασίσει να κάνει και πόλεμο. Στην Συρία έχει συντελεστε ένα ηδεχθέ έγλημα χρήση. Απολύτως απαγορευμένων χημικών όπλων. Αυτό το έγκλημα καταδικάζεται απόλυτη διεθνή κοινότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα. Η απάντησή μας στο θέμα αυτό είναι mm. απόλυτη, είναι καθαρή. Και βεβαίως πρέπει αυτή να αποτυπωθεί με έναν αναλογικό τρόπο που αποδίδει αποτελέσματα. Α, αυτό ακριβώς. Θα πάμε μόνοι μα. Το βλέπω εγώ και αν δεν πάνε όλοι οι υπόλοιποι θα πάμε μόνοι μας. Θα ανοίξουμε πόλεμο και με τη Συρία να ικανοποιηθούν και αυτοί που θέλουν τον πόλεμο γιατί ε, ζουνε με τέτοιες ιδέες και με τέτοιες εικόνες. Είναι πάρα πολύ περισσότερο από όσου νομίσαμε. Υπάρχει και λαός, έχουμε και λαό, ο οποίο είναι παλιός λαός, δηλαδή παλιός έχει γίνει συνομιλία πριν φύγουμε διακοπές, αλλά είναι τόσο έμπειρος και επαρκή αυτός ο λαός που είναι σαν να έγινε τώρα. Ναι. Καλώς ήρθατε, καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκαμε. Βλέπω ότι έχει πάρει το χρώμα τη Κουράδα, Αποστολή. Μου πάει. Γι' αυτό φοράω και τα Πορτοκαλί, κάνει αντίθεση. Το χρώμα τη Σκουράδα, δε. Πού πήγε το βρώμικο μυαλό σου, Βρε, εκεί πήγε και μένα. Ναι, ναι, ναι, γαλάζια. Σκουράδα, σκουράδα σκουριέ. Το πιασα το πολιτικό υπονοούμενο. Κατάλαβα, κατάλαβα. Να σου πω τώρα, εκδοχή πρώτη. Τι βλέπει να γίνεται για τι εκλογέ. Τι να σου πω τώρα, επειδή ξεκινάμε και τηλεοπτική εκπομπή θα βόλευε. Βεβαίω και για το καλό του τόπου. Αλλά θα βόλευε. Μπράβο, δάσκο, εκδοχή δεύτερη. Πώ τη βλέπει την απεργία διαρκεία. Είπαμε να λέμε μακ*****, αλλά και εσύ το παράκανες. <ΣΣΣ> Έλα, γεια. Έλα, ρε. Έλα. έχει μορφή που και δεν έχει αφήσει νησί νησί. Εσύ νομίζω πήγα σε ελληνικά νησιά. <ΣΣ> καλό. Άστα τα σάπια Εγώ είμαι από ένα 17 εκατομμύρια που φύγανε από τη χώρα όχι από αυτούς που ήθανε Άκου <ΡΟΣ> τώρα <ΡΟΣ> να σου πω Το έχω ξαναπεί <ήθαν>. Ψηφίζουμε αριστερά αλλά καλόν δεξιές γκομές Ότι κοπέλα είχε στην παρέα σου Που είχε μια τρίχα στα τη παπαρίγα ήτανε Αξίδιστη Καλέ μπερδεύτητες <ΡΟΣ> Δεν ήταν αριστερές Αγοράκια ήτανε Έλα ρε μα κάτω, γολακέτα, δεν θέλω πανίδε. Θα σε πούσει ο Βασίλη εκεί από την πάτρα από μπάλα. Και ο Βασίλη από την πάτρα μαζί ήταν, μαζί πήγαμε διακοπέ. Μια τρελή με μουστάκι και παραιό, και λουστρίνι παπούτσι από κάτω. Ασπρομάλα, ο Βασίλη ήταν. Έλα έξω διάλοπληξε για πράγματα. Έλα ρε φίλε τι έγινε καλά είστε Καλά φίλε καλό από καλό καιρό Πισό δευτερόλεπτο Τι να περιμένω Έλα ακούς Έλα τι έγινε Είστε πάρα πολύ τυχεροί ρε φίλε Γιατί η χώρα σώθηκε Πεύγετε διακοπές και η χώρα σώθηκε Δώσανε οι εφοπλιστές 140 εκατομμύρια Φύγαμε φίλε φύγαμε διακοπές Τώρα γυρίσαμε ευτυχώς Γυρίσαμε σε μια μη χρεοκοπημένη χώρα Είσαι ωραίος. Να είστε καλά ρε φίλε. Καλό καλοκαίρι. Αυτό έπρεπε να γίνει. Να σταματήσουμε λίγο για διακοπές για να σωθεί η χώρα. Είναι ε... που είχαμε εκπομπές και δεν τους αφήναμε. Κατάλαβες. Δεν αφήναμε το κυβερνητικό έργο να γίνει. Άντε γεια. Θέλω όμω και κάτι ακόμα. Βασικά να πει του μαντάτου <Κι> Βορύδη ότι εμεί του, του εξωτερικού θα έχουμε ένα εισιτηριακό επιστροφή με ανοιχτή ημερομηνία. Για όποτε χρειαστεί. Ο Βορύδη, άμα ήταν διαιτητή ποδοσφαίρου, δεν θα ακούγε πολύ ωραία συνθήματα. Ξέρω και εγώ μωρή, κουράτος θα ήταν. Αλλά τι, τι εννοεί. Τσεκουράτο ε... θα ήταν άμα ήταν αμυντικό το ποδόσφαιρο. <Κι> <Κι> για πες και ένα σύνθημα. Ε, Βορύδη δεν σου πάει με το ταιριάζει. Ξέρει τι βλέπουν στο Φερρυπίν πρωθυπουργό και η παρέα του στι ονειρώξει του. Έχουν ονειρώξει ακόμα. Έχουν, έχουν, ναι, έχουν, ναι. Σοβαράζομαι, κανέναν εντύπωση. Στον ύπνο του, ρε παιδί μου, όχι στο ξύπνιο του. Mm. Γι' αυτό λέμε και ονειρώξει. Λοιπόν, 0 ευρώ σε συντάξει, 0 σε μισθού, 0 σε παιδεία, σε υγεία και όπου αλλού. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, να του πάρουμε τρενάκι να του πετάξουμε σε κανένα βόθρο. Εμεί θα φωνάζουμε μετά το κεφάλι μου, μαλκάκα. Γαλάω το κεφάλι μου, μαλκάκα. Μην πίσω διαφωνεί. Εμπρός Ρε καλώς τα παιδιά Να μην πούμε καλό χειμώνα Καλό, και ακόμα. καλό χειμώνα να πούμε Α, ε, και καλό χειμώνα από τώρα Καλό φθινόπρο τότε Κα Όταν επιστρέφεις τι λες Μαύρισες, μαύρισες Άσπρισα Έλα που άσπρισες τώρα Καλενέ. Έκανα διακοπές κοντά στο κεφάλι του Σαμαρά Κοντά και τι και γιατί άσπρυσες, επειδή έκανε διακοπές στο κεφάλι της Σαμαράς. Καλέ, αυτός δεν έκανε άλλη δουλειά του το καλοκαίρι, το αυτόν, ε. Και με πήραν τα σκάκια. Α, μάλιστα. Για πες, μη πάλι. Και Σαντορίνη. Και Σαντορίνη. Βρήκες και το Λέλε, έκανες μπανάνα. Τι. ΙΖΑΟΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣ τα κάνετε παλιάνια! Μπανάνα, έκανες βρήκε το λέλο στην οίκονο! Με μπανάνα έφτασα! Χααα, καλά, άντε, άντε. Άντε, να είσαι καλά, καλή επιστροφή! Άντε, καλό χειμώνα, ναι, ναι, ναι, και για του υπόλοιπου που θα έρθουν πίσω! Θα έρθουνε? Μαλλικία του αν έρθουνε! Όχι, Με... εγώ Με... και να έρθουνε τα ίδια σκάτα θα βρουνε, Μην νομίζεις ότι Άντε, τι θα βρουνε, δουλειέ θα βρουνε! Γιατί, άλλαξε κάτι! Είναι που κάναν τη μαλικία Με... όλοι και αφήσαν τι δουλειέ του για να πάνε διακοπές! Τι το θέλεις, νομίζει όταν ξα εμείς θα προσπαθήσουμε να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο στη χώρα αυτή Μπράβο! Το προσπάθησαν και οι προηγούμενοι, τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Γιατί να μην το κάνουν και τούτοι, που είναι μαζί με του προηγούμενους ένα. Αν θυμόσαστε, έχει φύγει η Δημάρτη, χάσαμε εκεί με στο καλοκαίρι και έχει μείνει μόνο το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Το ωραίο με τη Δημάρχη είναι ότι κάνει και αντιπολίτευση. Και λέει αυτά που λέγαν όλοι οι υπόλοιποι μέχρι το καλοκαίρι, απευθύνεται σε κάφρου, θεωρεί την πλειοψηφία κάφρου και πορεύεται κι αυτή με πολύ μοντέρνο πολιτικό λόγο και κυρίω πολιτική. Συμπεριφορά, αφού είπαμε μοντέρνο πολιτικό λόγο και πολιτική συμπεριφορά, να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, Όμω θα πάμε μέσω ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πάει και κάπου όλο, ο κ. Μιχελογιανάκη, εκείνο ο κριτικό βουλευτή μετά το ΠΑΣΟΚ. Δεν θυμάμαι τώρα την πορεία του καθενό, έτσι και αλλιώ αλλάζουν αναεξάμεινο, σαν τα παλτά τα, τα, τα κόμματα. Ο κ. Μιχελογιανάκη τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω ανήκε στη σοσιαλιστική συνιστόσα γιατί και τέτοια μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έλειπα αυτή η αλήθεια. Έφτιαξαν και μια σοσιαλιστική συνιστόσα. Θα τον ακούσουμε. Είναι από προχτές που ήταν του Αγίου Φανουρίου. Ο κύριος Μιχαλογιαννάκης λοιπόν αναλύει την πολιτική ε, προοπτική για θέματα πολύ φλέγοντα. Που δεν είναι μονοπόλιο ο ναι. Γιατί και εμείς οι αριστείοι μας ορθόδοξοι ναι. είπα το εξής. Ότι σήμερα που είναι το Αγίου Φανουρίου, και αυτό θα το σεβαστούμε. Πολλέ φορέ σαν ευχαριστία. Σχόλια τώρα. Ο Άγιο Φανούριο, ναι. Ο Άγιος Φανούριος τι σχέση έχει με τη σοσιαλιστική κοινωνία. Κοντά στο ένα λεπτό. Η φανορότητα είναι καλουράβουμε. για μελλοντικέ απόψει. Και εμεί από το σύμπασμα μελλοντικέ Δεν έχουμε. Αυτό ακριβώ. Ο άνθρωπο τα είπε καθαρά, γιατί πολλοί με ρωτάμε τι ακριβώ θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν βγει, αν θα βγει και έχουμε κάποιε απορίε. Το είπε καθαρά. Του Αγίου Φανουρίου, διάλεξα να το πει, ότι οι φανουρόπιτε είναι για να βρίσκουμε ό,τι έχουμε χάσει για τι απόλυτε και εμεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα, θα έχουμε απόλυτε. Προφανώ κάτι είχαν κάνει και σχετικό με τη φανουρόπιτα και τον Άγιο Φανούριο. Γιατί η γραφικότητα δεν έχει να κάνει με τα κόμματα, τα καινούργια ή του σχηματισμού. Υπάρχει ανεξαρτήτω κομμάτων. Ε, και μου αρέσει έτσι όπω το λέει ότι είναι σήμερα του Αγίου Φανουρίου να το σεβαστούμε αυτό. Σήμερα δεν είναι του Αγίου Φανουρίου, παρόλα αυτά όμω το σεβόμαστε. Βγήκε και το πρωί για κουμάτο, άρχισε τη σεζόν όπω ε, αξίζει. Αυτό που βλέπει ο κόσμο και αυτό που νιώθει και το αντιλαμβάνεται είναι ότι η Ελλάδα μέχρι τώρα δανειζόταν 25 δισεκατομμύρια το χρόνο για να τα βγάλει πέρα. Mm -hmm. Είναι η πρώτη χρονιά, η πρώτη χρονιά με τα πολεμικά που η χώρα δεν χρειάζεται δανικά για να την βγάλει πέρα. Είναι η μόνη χρονιά που μπορούμε να ελπίζουμε ότι μπορούμε να αντέξουμε τα μνημόνια. Είναι η μόνη χρονιά που ελπίζουμε ότι μπορούμε να αποτελέσουμε πλέον Ναι, όλα αυτά όμω είναι επειδή στι πλάτε του ελληνικού λαού του κάναμε την αφέμαξη. Εγώ συμφωνώ. Γι' αυτό έγιναν όλα αυτά και πάμε καλά και θα τα αντιμετωπίσουμε επειδή έγινε μια αφέμαξη. Δηλαδή πάμε καλά στα νούμερα, στου στόχου, στου δείκτε, σε αυτά που οι άλλοι θέλουν απ' έξω και πιο απαίξω. Αλλά έγινε μια αφέμαξη, το περνάμε σε μια λέξη. Μία εικόνα, δεν υπάρχει ελληνικό λαό, αλλά υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό, συμφωνεί ο κ. Γιακουμάτι, το είπαμε και πριν. Έχει βάλει και το χέρι του όταν ψήφιζε το ναι σε όλα, σε πάρα πολλά όλα που είχαν έρθει τα τελευταία δυόμιση-τρία χρόνια. Εκτό από το πρώτο εξάμεινο που η Νέα Δημοκρατία ήταν κατά του μνημόνιου. Μετά γύρισε και αυτή για να γίνει κυβέρνηση. Πρωθυπουργό ο Σαμαρά. Ο λαό, ο οποίο έχει υποστεί και την Αφέμαξ είναι εδώ. Μπρος Είσαι ακόμα εκεί Είμαι εδώ Είσαι εκεί ή είναι ο κλόνο σου εκεί παρά Όχι, όχι. Είμαι ο γενόσιμος ο Αποστόλης <laughs> Πού πάτε ρε Τσογλάνη, γιατί φεύγετε από τώρα Φύγαμε κυρία μου, τώρα τα λέτε αυτά. Τι θα παίξει το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, μέχρι... επιστρέψαμε <laughs> σήμερα. Τι... Τι θα κάνουμε εμεί μέχρι το Σεπτέμβρη. Ό,τι κάνετε ε... και μέχρι τώρα. Θα πεινάτε, θα ψάχνετε για δουλειέ και μάλλον θα πεθαίνετε σαν τα κοτόπουλα από τη ζέστη. Και εσείς διακοπέ, αραχτή, ε. Πού τα βρήκατε τα λεφτά, ρε. Από το μνημόνιο, πού τα βρήκαμε. Αυτό... Τόσοι κρατήσει σα κάνανε εσάς. Ε... Ναι, ναι, κάπου, βρή... κάπου δεν έπρεπε να πάνε αυτέ οι κρατήσει. Ε... Αποστολή, Έλα. πήρα να σου πω πόσο μου λείψατε, έξι εβδομάδες. Μ' <laughs> Εμένα να δεις, εμένα να δεις. Ξέρετε πόσους θα σκεφτόμασταν. <laughs> μου λείψατε Όλους πώς... ξεχωριστά έναν έναν. Κάθε μέρα ξέρει τι έκανα. Άκουγα όλες τις εκπομπές χρονιάς με ιδιαίτερη αιμονή στην εκπομπή της 10 Απριλίου. Τι ήταν τότε. Ήταν η κατάθεση και ο μονόλογο του Θήμιου. Αχ, παπαριέ, ναι. Και θέλω, και θέλω ναι, έτσι να μου βάλει ένα απόσπασμα. Ξέρει, λιγάκι πιο θέλω να μου βάλει. Δεν θα σου βάλω, αλλά πες το. Τέλο πάντων, εγώ θα το πω. Θέλω να μου βάλει εκεί πέρα που έλεγε ο Θήμιο ότι αισθάνομαι δέο και δεν θα πω ότι είμαι κομμουνιστή για αυτό το λόγο. Αυτό. Σα αγαπώ πολύ και μου λείψατε πάρα, πάρα πάρα πολύ. Τελικά το είπε. Το είπε. Αν είμαι λέ... γιατί αισθάνεται δέο, λέει τέτοιε παπαρίε. Το τέλο λέει ότι είναι <laughs> Σα αγαπώ πολύ. Thank <sweak> Θα σου πω κάτι. Η mm. ε, καρία που πιέζει. Η καρία, η καρία. Mm. Θέλετε να πιάνετε και στην καρία. Να πάτε yeah. πρώτα να, να, να τα βρείτε εκεί πέρα yeah. με του yeah. ε, Σιριζαίου, ε, Ανεξάρτητου Έλληνε, Νεοδημοκράτε, Πασόκους που κάνατε δήμαρχο, Ενωμένοι όλοι έναν. Άσε, και δηλαδή, μετά θα δηλαδή, πιάσουμε δηλαδή, στην Ικαρία Άσε γιατί δεν τα ξέρει καλά. Όταν δηλαδή, ξανάρθει δηλαδή. ο στην καρία θα εκπέμψουμε. Ναι, ο κομμουνισμός φίλε που ήταν δήμαρχο τη δεν έπαιρνε δημοτικά τέλη και αυτοί μετά απαιτούν να έχουν και ιατρείο. Άσε γιατί δεν τα ξέρει. Δεν χρειάζεται να Άσε, γιατί δεν τα ξέρει. Και δεν θέλω να τα ξέρω τα χάλια σας ε, Αντε, για. Πε που πιάνει, Τι να πω, παιδί μου, τώρα γυρίσαμε. Καλό χειμώνα, λέμε. Α, ναι, πού έπιανε την ικαρία τη. Στην ικαρία, φίλε, πιάναμε παλιά. φέρες ε, το ναι, καλοκαίρι ναι. δεν πιάναμε, γιατί συνεργαστήκαν όλοι οι Ρουφιάνοι μαζί και βγάλατε δήμαρχο Αντικουκουέ. <laughs> ναι, καλά, ναι, καλά. Καλησπέρα. Γεια σα. Αποστολή. Εγώ. Τι έγινε, Καλά. Ακούγεσαι διαφορετικά από το τελό. Ε, Εντάξει, τώρα μετά το καλοκαίρι, ξέρετε, σαν να νιωθήκαμε. Ωραία, μπράβο, ρε, Αποστολή. Λοιπόν, θέλω να συγχαρίσω να σα ευχηθώ καλέ διακοπέ. Δεν το πιασε, έτσι. Δε... Καλό, όχι μόνο τώρα. Ε... Δεν είμαι σαν και εσένα, ρε παιδάκι μου, τόσο γρήγορο. Ναι, δεν πειράζει. Σε τι. Ε... <laughs> Ποιο έχει μιλήσει, ορίστε. Τίποτα, τίποτα. Τι κάνουμε, καλά, όπω περάσαμε. Εμείς ε, δεν περνάμε καλά. Υπάρχουν τέλεια, υπάρχουν... φίλε, τέλεια. Κάποιες στιγμές που... Το μνημόνιο. που περνάμε καλύτερα. Ναι. Μία με δύο. Ε, αυτό που δεν ξέρω είναι αν πρέπει να εύχομαι όταν γυρίσετε, αν θα πρέπει να μου έχουν απαντήσει αρνητικά ή όχι από το εξωτερικό αυτό. Δεν ξέρω αν τι πρέπει να ευχηθώ. Αν έχει να κάνει με εμάς, μην ανησυχείς, μα ακούσει και από το ίντερνετ. Το, το, το, το, το κουμούνα, το κνίτι, το γεροντόκνητο. Μα είχαν πει: Κολεκτίβα, επειδή του λένε Κολεκτίβα τώρα. Αν του λέγανε Ζαντιόμ, Δριαλύν δεν του έβαζε. Τίποτα, παιδί, ε, επειδή ξεκινάει από κολ. Ναι, ναι, και κτίβα. Κατάλαβε. Επιτέλου έβαλε και κάτι άλλο. Σήμερα μα τα σπάσε. Τελευταία μέρα. Ευτυχώ τα άφευγε με, με, με τη ρε. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Τι δεν καταλαβαίνει, επιστρέψαμε. Δεν είναι τελευταία. Πού έχει μείνει. Πω, πού... Σε μπέρδεψε η επανάληψη. Δηλαδή η κονσέρβα σου έκανε κάτι στο μυαλό. <laughs> Τώρα που επιστρέψαμε ναι. και βλέπω αγριεύουν τα πράγματα, θα σου κάνει και κάτι στο λαιμό φοβάμαι η κονσέρβα. Να σου πω, μαυρίκιο λέει θα πα, Ε. Πού θα πάω, πήγα, γυρίσαμε. Πού θα πάω διακοπέ, δεύτερη μέρα. Το... Κεδοί μου τώρα γυρίσαμε, είναι Σεπτέμβρη. Σιγά-μου πάω διακοπέ με το Μαυρίκι, τον χοντρώνε. Μαυρίκιο. Αν νόμιζα τον ταξιτζήτον. Έλα. Μήνα, ρε, π... Ενά, μήνα Έλα. Πόσο ήθελε να πάμε, μια μισή βδομάδα. Αυτά είναι κατακτή των εργαζομένων, γι' αυτό πήραμε ένα μισήνα. Τον 2, του Φίμιου και του Αποστόλη. Ναι, οι εργαζόμενοι, είμαστε κι εμείς. Όλων των εργαζομένων είναι κατακτής του κινήματος <laughs> ναι, ναι. που εσείς πουλήσατε και χάτσετε τώρα και πηγαίνετε δυο μέρες διακοπές, πέντε μέρες από εκεί, καραγιόζιδη. Και μην υπογράφουν και συλλογικές συμβάσεις. Απάς πουθενά. Τι. Απάς πουθενά. Ε, κάπου θα πάω, εντάξει. Πρέπει να μην πάρω το γενόση Έχεις κάποιο λόγο! Ξέρω ότι όλοι θέλετε να μάθετε ποιο ακριβώ είναι αυτό ο γιατρό, που δεν δίνει το γεννόσημο φάρμακο στον άδωνι. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια. Θα μάθουμε τι ακριβώ. Συμβαίνει ο οποίο Άδων δεν πήγε διακοπέ. Ήταν εδώ, εμφανιζόταν και συνεχώ στα παράθυρα, διότι έχουμε την υγεία σε πλήρη εξέλιξη από το προέκριβο έβλεπε τηλεόραση. Καμιά δεκαριά νοσοκομεία παίξω εργαζόμενοι με πανόλιαται. Είναι πολύ σοβαρό και ευαίσθητο το θέμα. Η παιδιά έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Η οικονομία δεν έχει φύγει ποτέ και όλα τα υπόλοιπα, όπω τα ξέραμε, και χειρότερα ε, ξεκινήστε από το γραμματοκιβώτι. όσοι έρχεστε ακόμη να ξέρετε ότι εκεί θα αντιμετωπίσετε μια πολύ ωραία έκπληξη. Το γραμματοκιβώτι από μόνο του είναι τρομοκρατικό ε, υλικό κουτί εκρήξεων. Αυτό είναι το, η πραγματική τρομοκρατία και όχι κάτι φάκελοι ή δεν ξέρω εγώ τι άλοπο από εδώ και από εκεί, σκάνει ψηλό. Σκάνε. εμείς γυρίσαμε, σήμερα γυρίσαμε να ξαναπούμε σας χα... χαρήκαμε που σας καλοβρίκαμε σας βρήκαμε να είναι και καλά το ότι θα υπάρξουμε εδώ με το νέο πρόγραμμα του ΡΙΑΛ ξεκίνησε από σήμερα και αναπτύσσεται και αυτό ε, απαντάω στα καλωσορίσματα που μας θέλετε δεν έχει νόημα προσωπική αναφορά μη χάνουμε και χρόνο διότι έχουμε να ακούσουμε τον αυριανό πρωθυπουργό ε, ο οποίο εκφράζει τις ε, διαθέσεις του ελληνικού λαού να είμαστε ειλικρινεί. Υπάρχει ένας κόσμος ολόκληρος εκεί έξω που αναρωτιέται αν εννοούμε όσα λέμε. Αν θα αντέξουμε στι πιέσεις. Αν θα αντισταθούμε με επιτυχία στις ειρήνες της εξουσίας. Με δύο λόγια αναρωτιέται αν θα παραμείνουμε διαφορετικοί ή θα γίνουμε κι εμείς σαν τους άλλους. Και να σας πω κάτι έχει τα δίκαια του αυτός ο κόσμος να αναρωτιέται. Γιατί έχει καεί στο χυλό μια και δυο και τρεις και τώρα φυσάει το γιαούρτι. Υπάρχει ακόμη κόσμο που αναρωτιέται όλα αυτά που περιγράφει ο αυριανό πρωθυπουργό. Φανταζόμαστε, εμεί δεν έχουμε δει κανέναν. Σχεδόν όλοι σίγουροι, ανεξαρτήτω αν θα ψηφίσουν. Ανεξαρτήτω δύο διαφορετικά πια θέματα. Τι ακριβώ θα κάνει όταν έρθουν οι εκλογές και τι πιστεύει για αυτό που ψηφίζει. Κάποτε υπήρχε έτσι μια ψυλοσύμπτωση. Τώρα νομίζω έχουν χωρίσει πάρα πολύ αυτά τα δύο. Όποιο δεν θέλει να ακούσει, να πάει στο καφενείο, όχι εδώ, τη Βουλή, είναι πληρωμένοι καφέδε από τον Απόστολο Κακλαμάνη. Τα τρία λεφτά τα συνάδελφο είτε έχει κουραστεί και το σέβομαι, είτε δεν του αρέσει να με ακούει, εγώ έχω πει στο καφενείο τη Βουλή να κερδάει ελεύθερα όποιον απέρχεται τη αιθούση. Ορίστε, δωρεάν η Βουλή. Όποιο δεν θέλει να ακούσει τον Κακλαμάνη, προτρέπει ο Κακλαμάνη να πάει στο καφενείο να πιει καφέ με λεφτά τη Βουλής όμω. Όχι του ιδίου, εκτό αν είναι του ιδίου, οπότε αποκτά άλλο νόημα αυτό για να φεύγουν όλοι. Για να μπορεί μετά να αγορεύει και να καταγγέλει τα πάντα, σαν να μην έχει καμία ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο ο κύριο Κακλαμάνης. Σα λέγαμε και πριν φύγουμε, και επί τρει εβδομάδε, τέσσερι, βάζαμε και ένα τραγούδι κάθε μέρα. Βγάλαμε μαζί με τους κολεκτίβα ένα μουσικό συγκρότημα, με άποψη συγκεκριμένη και πορεία. Ένα CD μουσικό αντιφασιστικό, 30 έχουν μαζευτεί εκεί μέσα. Ωραία τραγούδια από το ιστορικό, από το εξωτερικό, επώνυμοι, μη γνωστοί. Καλοί καλλιτέχνε, διάφορα είδη μουσική. Μία απάντηση, έτσι το έχουμε ονομάσει. Μία απάντηση είναι ο τίτλο του τραγουδιού. Θα, του τραγουδιού, του CD. Πού μπορείτε να το βρείτε, ε, σε όλα τα μεγάλα δισκοπολία στην Αθήνα και σε κάποια τη Θεσσαλονίκη. Ε, υπάρχει στον Ιανό τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ε, και στο Reload Store τη Πανεπιστημίου, 54 ο αριθμό. Και βεβαίω μέσω του site της Phonograph www.phonograph.gr με αντικαταβολή ή Paypal όπως βλέπω εδώ, εγώ δεν τα ξέρω αυτά, πάω κανονικά, δίνω, παίρνω είναι και οι μοντέρνοι τρόποι, όποιος θέλει θα το βρει, εμπασφαιριστώς, ζητήστε το στα μεγάλα αν δεν υπάρχει παραγγείλτε το και θα το φέρετε. Από τα 30 από τα 30 τραγούδια, να ακούσουμε ένα τώρα τίποτα δεν είναι τυχαίο ποιο διαλέξαμε <Συσχελίδι> Αυτό που το ψώνιο αποστόλης τραγουδάει Μαζί με το γραμμένο, άλλωστε το του γραμμένου η αρχική ιδέα ήταν πιτσιρίκος και γραμμένος αλλά το πήρε ο Αποστόλης και το ξεφτήλισσε. Τα σούπερ μάρκετ θα διάζουν Όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται Κι μπάτσι δεν θα μας τρομάζουν Όταν θα διώχνουν τους Πακιστανούς Οι φράου στα τα παρκάκια Θα του θυμίζω πως το παρελθόν ο εψινε έψυνε παιδάκια Τότε θα βλέπουνε τον μαύρο πια Να καθρεφτίζει την ψυχή τους Και θα εκτοξεύουμε αγκύλο τους Σταυρούς στο κορμί τους Όταν θα φύγουν από τη στάνη τους Τα πρόβατα όλα του πιμένα. Θα εξορίσω τα τηλέφων, τρολ που πάντα ξέρναγαν το ψέμα. Ένα μονακό θα ήμασταν, αγάπη μου, αν δεν υπήρχατε εσεί. Όταν θα παίζουν τα ραδιοφωνα τα πιο χαρούμενα τραγούδια. Και στα καμένα θα φυτρώνουνε τα ωραιότερα λουλουδιά Τότε θα ψάχνετε την έξοδο και κάποια Φουνίσοδο, τρύπα ρε. να κρυφτείτε Και με ένα τάγκο αργεντινικό στο ελικόπτερο θα πειτε Εγώ θα στέκομαι στο Σύνταγμα. Με του τσιολιάδε φουστανέλα. <Τι> Και θα μαζεύω φραγκοστά ρεύρα. Με του σουτιέ μου την πανέλα. Και τα καλά μα θα φορέσουμε. Όσα μα έχουν απομείνει. Και με του δρόμου θα χορεύουμε. Εδώ είμαστε με τους μπικουίνους που αποχωρούν, αποχωρούμε και εμείς γιατί έρχεται Γιάννης Παπαδόπουλος στο μαγκαζίνο μεταξύ μόνο και του Γιάννη Μεσολαβή Όλα λαός, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Αποστολή, είσαι? Ναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μα κράτησες παρέα όλο το χειμώνα. Ευχέ για ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Και σε ευχαριστούμε πολύ Μας μα βοήθησε στη δουλειά μα, Μας, μας βοήθησε σε δεν είχαμε δουλειά. Μα βοήθησε γενικότερα. Παίρναγε πολύ ευχαρίστα η Και περιμέναμε με υπομονησία την ώρα σου. Περιμένει την ώρα που με ανυπομονησία. Πότε θα έρθει η ώρα μου, Όχι, όχι, Ε, όχι, το είπε. Καλό χειμώνα θα λέμε τώρα. Επιστρέψαμε. την ώρα την τελευταία. Χτυπάξιλό, έτσι. Νομίζω την εκπομπή του Κάκο ελπίζω να πιάσει. <laughs> Έλα, γεια. Αποστολή. Έλα. Άκουσε με λίγο. Ένα περιστατικό, ρε φίλε, θέλω να αναφέρω. Χθε στο μαγαζί μου έρχονται μια οικογένεια Νορβηγών. Τι μαγαζί έχει, Νορβηγί, ρε λέω. Τι μαγαζί έχει, Βεγγαρακιόζη. Σταγερή, τσάι. Λοιπόν, τι, τι μαγαζί είναι αυτό, έχει μαγαζί με τσάι που πούμε παίρνει. Ναι, ρε. Bubble tea. Ε, Bubble tea, ρε. Χρυσέ δουλειέ θα κάνει. Μπράβο. Ωραία ιδέα. Μέσα στην κρίση να ανοίξει μαγαζί με τσάι. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν η Νορβηγοί και ενώ έχουν πάει διακοπέ στα ελληνικά και τα λοιπά, τι τελευταίε πέντε μέρε πριν για φ Γυρνάνε και μου λένε: Έχετε πολλού αστυνομικού, λέει. Και όταν υπάρχουν τόσο πολλοί αστυνομικοί, δεν έχετε, λέει, δημοκρατία. Γιατί, λέει, στην Νορβηγία οι αστυνομικοί που έχουμε εμεί είναι πάρα πολύ λίγοι και δεν έχουν ούτε καν όπλο. Λοιπόν, φίλε, εμεί εδώ πέρα το γνωρίζαμε. Τώρα και τα 17. Δεν το γνωρίζαμε. Αυτό περιμένουμε για να καταλάβουμε αν έχουμε δημοκρατία ή όχι. Εμεί το ξέρουμε, σου λέω. Αλλά μα πήρα χαμπάρι και τουρίστε. Να του πει βλάκε σε όλε Αυτή είναι από τα 17 εκατομμύρια που περιμένουν, Χατζηδάκη. Ναι, ναι, ναι. Μα πήραν χαμπάρι στη χώρα. Πού το ζούμε να του μπει. Θα ξαναρθούν, ναι, να σα σίγουρο. Μαίνει <συγένει> ή για παράξω, καταλάβει, εμεί το κρύβουμε εδώ πέρα μα, το κρύβανε. Να σου πω τώρα πέρα από τι <συγένει> μαγικέ, έχει όλο το μαγαζή με τσάι. Πάμπλτη, έχει δοκιμάσει ποτέ; Τι είναι το μπάμπλισ, με τσιχλά; Έχει, τσάι με μπάλε μέσα φίλε, είναι το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα. Την μπάλε. Μπάλε, έλα από το μαγαζί να αρχίσει. Πώ θα διάλειμβαν αυτό το μαγαζί. Οιλεφικέ μπάλε μέσα. Τι μπάλε, μπάλε, μπάλε, βάλε και περνά το καλαμάκι μέσα και τη σπινει. Θα πει <συγένει> εγώ αυτή τη μαγεία θα τα ξέρει κιόλα. Πού είναι αυτό το μαγαζί. Αποστολή. Το άξο το καινούριο για το γουρλότο παιδί. Ποιο. Ένα, ε, είναι το γουρτο πεδίο, κυριά. Παιδί μου, το ξέρω ποιο είναι το γουλότο παιδί. Εμεί το έχουμε βγάλει γουρλωτό παιδί. <laughs> θα μου πει, το είναι, δεν ξέρω. Δεν <laughs> φωνάζει. Ε, θα σα φωνάζω. Ποιο είναι το καινούργιο πε μου. Τώρα... Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δύσκολη αποφάση. Πολύ δυσκολίε συζεβαίνω ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτέ τι αποφάσει. Τώρα που έχει έπνεσαι, αντί για προφατάκια, θα μετράει πολυμένου. Μπράβο, πολύ καλό. Ευχαριστώ. Ε, ε, ναι. Έχω ακούσει καλύτερο βέβαια. Για πεστό. Ότι τα προβατάκια όταν θέλουν να κοιμηθούν μετράνε Έλληνε. Και αυτό, ναι. Και αυτό γνωστό. Mm. Ε, επειδή έχουμε καλοκαίρι, θάλασσα, διακοπέ, μπάνια, μια υπενθύμηση. Η γυμνώτη είναι αδίκημα. Γιατί. Γιατί ε, γιατί τώρα. Δεν θα Τε... τα πετάμε έξω. Ε? ε, δεν θα τα πετάμε έξω. Δεν θα κάνω εγώ το μπάνιο. <laughs> γι' αυτό σου το λέω. Τι γι' αυτό μου το λε, παιδί μου, θα πρέπει να αγοράσω μαγιό. Ε, βέβαια. Σα γεράματα ξαφνικά. Δεν έχει. Σα λέω ότι η γυμνώτη. Είναι αδίκημα. Να σου πω τι έγινε, καλό χειμώνα. Α, ναι, ναι, βεβαίω καλή χρονιά. Καλή, καλή χρονιά, καλή Πώ πήγε το καλοκαίρι, ο τουρισμό όλα καλά, την καταταξή. 18 εκατομμύρια ήταν οι, οι τουρίστε. Α, ήταν παραπάνω, ε, κοίτα, ναι. Ναι. κοίτα να δει, έγινε δουλειά. Ναι. Του έβαζα πίσω στον πορμπαγκάζ μέσα, στη δεζέρβα του έχουμε. Αυτοί να, η ναι. όλοι οι κεφαλογιάνοι, εκτό από 6 είναι και ικανοί. Ναι, ναι, ναι, Επίση, ναι. είδε που έπιασε τόπο το ΦΠΑ που κατέβασε ο Σαμαρά. Δεν ναι, πήγε τσαβό το διάγγελμα, ήρθε ο κόσμο. Το μάθανε, βγήκε Πάμε στην Ευρώπη, πάμε στην Ελλάδα, τσάμπα είναι Ε, ανέβη και η 500 Τρώγαμε κάθε μέρα στα κομπακαρονάδα Άστα, να πάμε στο διάλο. άστα Έλα, γεια να, να σου περίμενε ρε. Uh. Ο άλλος έξω ήρθε, εντάξει Όλοι Ο σκατόψυχος. λοιπόν, πες του Επειδή ο δεν έχει ανάγκη από γέλιο, να λέει τίποτα, όλο το για τον Τσίπρα Να γελάμε τουλάχιστον Και η πρώτη εκπο Εμείς θα προσπαθήσουμε να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο στη χώρα αυτή. Video the radio star. Video the radio star. Γιατί γιατρέ μου να μην πάρω το γενόσιμο; Έχεις κάποιο λόγο? Video the radio star. Και επίσης πληρώνουν μόνο οι φτωχοί. Λυπάμαι που το λέω αλλά έτσι είναι. Μπράβο! Να mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Σαν ήλιο βγήκε φωτεινό στα μερική στα λόγια, ήρθε κι άλλαμσε, ήρθε νικητή και σε αγαπάμε όλοι.